Στοίχη 9.14 η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. 9. Είπε δε και προς που είχαν πεποίθηση εις τους εαυτούς τον ότι είναι δίκαιοι και ενάρετοι και δι' αυτό περιφρονούσαν τους άλλους αυτήν την παραβολή. 10. Δύο άνθρωποι ανέβησαν στο το ιερόν για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν ο Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. 11. Ο Φαρισαίος εστάθη όρθιος. Ωστε να φαίνεται καλά και προσήφια το καθεαυτόν και δι'εαυτόν τα αυτά. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι δεν είμαι σαν του άλλου ανθρώπου, που είναι άρπαγες, άδικοι, μυχοί, ή και σαν αυτόν εκεί τον τελώνει. Ει δηλαδή που όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και αξιοκατάκριτοι. εγώ προβάλλω ω μόνο και σε ευχαριστώ, διότι δεν βλέπω στον εαυτόν μου τα στόσα κακία τα οποία έχουν οι άλλοι. 12. Έχω όμω και αρετά. Νηστεύω δύο φορά την εβδομάδα, Δευτέραν και πέμπτη. Δίδω το δέκατον από όλα εκείνα που αποκτώ, ακόμη και από τα πλέον μικρά και ευτελή, δια τα οποία δεν επιβάλλει ο στην την δεκάτην. Δεκατρία. Ο τελώνης όμως έστεκε μακράν από το θυσιαστήριον που εκαίοντο η θυσία και δεν είχε την τόλμη, όχι μόνο τα σχήρας του, αλλά ούτε τα μάτια του να σηκώσει επάνω προς τον ουρανόν. Αλεκτύπα συνεχώς το στήθος του και περιέκλει την αμαρτωλήν για κάθαρ των καρδίαν του και έλεγε Ο Κύριε και Θεέ, σπλαχνίσουμε και συγχώρησέ με τον αμαρτωλόν». 14. Σας βεβαιώ ότι αυτός ο περιφρονημένος τελώνης κατέβει από το ιερόν εις το σπίτι του αθωμένος και δίκαιος ενώπιον του Θεού και όχι ο Φαρισαίο εκείνος. Εδικαιώθη δε ο τελώνης και κατεκρίθη ο Φαρισαίος διότι καθένας που υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί από τον Θεόν και θα κατακριθεί. Εκείνος δε που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί και θα τιμηθεί από τον Θεόν.